Έλα, ρε, τι έγινε. Έλα, καλά. Καλού από τσίκρα και είχα πλανεφθεί. Κι εγώ. Ναι. Δεν είπατε προθέ γιατί η δουλειά που θα μα δώσετε ότι θα γίνουμε εκλεκτά μέλη τη ελληνία. <Ρι> δεν είπατε προθέσει τη... <Ρι> ότι <Ρι> θα πει. Ναι, δω... ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είπα ότι ήταν προγραμμαστήριο αυτό. Δεν κατάλαβα. Για... Μόνο. Για αυτό μου πληροφορίε ενδιαφέρον. Μπε στο site, παιδί μου, δεν έχει Facebook Twitter. Άτε, ή πιστεύτε και πιστεύτε να μην έχει μπε στο ελυanet.gr και βέστευτο. Χαλά τα ανακοινώσει. Ωραία, άρα να πέρα... παρευθώ σήμερα, έτσι πέρα... από πέρα... τη δουλειά μου. Εννοείται. Μέχρι σαν κουτάλια θα τρώσε εμά. Κατά 1.500 το μήνα υπολογίζω, έτσι. Το χρόνο. Ευχαριστημένο να είσαι. Να, δεν μου λε τώρα κάτι άλλο. Αυτοί οι φοστίε να πούμε που βάζουν και ακούμε τι μαλλιέ που λένε αυτά τα παπάρια και αναγκαζόμαστε να ακούμε κι εμεί Περιμένοντας να αρχίσει η ηλιοφρενία δεν πρέπει να του κάνουμε κι εμεί μια μήνυση. Ε, εντάξει, όρεξη να έχει. Από του 300 κάνανε μόνο 25. Ναι. Άρα, η πλειοψηφία δεν είναι. Και όλο τυχαίο όλο η Ριζέη έτσι δεν είναι και κανένα άλλο κανένα νεοδημοκράτη ή κανένα Για κάποιο λόγο ενοχλήθηκαν μόνο οι Σιριζέη. Κοίτα να δει. Τώρα εγώ τι να υποθέσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. <laughs> Γεια στα γιατί για να ακούσω, καρπουζάκι και φετούλα εδώ πέρα, ε. Είλα προσθέτω, Γιέσου. τι ζήτω ο δημιουργικός σεξισμό. κάτω ο ψευτοπουριτανισμός. Σε αυτό συμφωνώ, υπογράφω, Γεια. Του ακροατέ σου, ξέρει και πήρα να σου το πω, θα πακούω κι άλλο σταθμό. Αλλά θέλω να σου το πω και να το ακούσουν και εκείνοι. Βρίζουν τον Τζίπρα, το λένε μαδάκα. Βρίζουν τον Παπαδρέο, το λένε μαδάκα, το Μηξοτάκι. Και δεν κοιτάνε ότι τον ψηφίσαν οι ίδιοι γιατί του ένταξε 751 ευρώ. Ε, είδαν ότι τα 751 ευρώ τελικά είναι η καλή περίπτωση. Εντάξει, τώρα ο άλλο το Μηξοτάκι θα του προτείνει 752 και 20 λεπτά. Και πάλι θα τον ψηφίσουν και μετά θα βρίζουν. Ετηρημένων των αλογιών και αυτή θα είναι καλή περίπτωση. Μα δεν κοιτάνε τι μαλάκα τη, μαλακά, τη γιατί δεν καταλάβω τι φταίει ο κόσμος μας χωριδέψανε και την πατήσαμε τι να κάνουμε άνθρωποι είμαστε Κλείνουμε τώρα και βάζει αυτιά το διαλύουμε το μαγαζί. Τα τελευταία είναι. Γιατί? Πώς ήρθε ρε αυτό, βάλε λουκά καλύτερα αυτιά τώρα. Παραστράτημα λέγεται αυτό, να μην πω κατάθλιά. Πάντα βάζαμε με αυτιά, δεν κατάλαβα. μην ή λίγο καναπληρωμένο τρολάκι. Όχι τρολάκι <laughs> Όχι ρε παιδάκι. θα θέλει έχω, έχω ρολόι, έχω ρολόι. Δουλεύω αλλιώ εγώ. Δεν δουλεύω με τρόλ. Δεν, δεν μπορεί do niej για να mam writersemos, kiedy nmpięła integer af Twrisa smo ucigał marya mięs Laborator na populity do Καλή εβδομάδα vastly amplify Βουκουρέστι, Ραμάντα, Πλάζα, Ξενοδοχείο, μέσα στερκή θεμενόμενη πισίνα, εδρομασά, σάουνα, πρωινό, υπέρ κρεβάτια, 8ο όροφο, πιάτο, μέσα σε πάρκο, Παρασκευή και Σάββατο διαμονή, το τονίζω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 140 ευρώ. Μάνι, λιμένοι, π**. Μόνο Σάββατο το βράδυ διαμονή 133 ευρώ σε ένα πολύ απλό δωμάτιο. ΦΠΑ στη Ρουμανία 8% φορολογία επιχειρήσεων 19%. ΦΠΑ στην Ελλάδα 24% φορολογία επιχειρήσεων 29%. Μάντεψε ποιο δεν θα βγει ποτέ από τα μνημονία. Ποιο, Μή. μήπω αυτοί που φωνάζανε στο αεροδρόμιο και περιμένανε σαν ήρωε τον Τάνο και του υπόλοιπου, οι ίδιοι. Αυτή, αυτό δεν μπορώ να το αδικήσω γιατί. Γιατί ο κόσμο έχει λαλύσει τόσο πολύ που προσπαθεί να ξεφύγει ακόμα και σε τέτοια. <Δεξιές> Πάντω <Τι> από το να υποδέχονται τον Κυριάκο, τον Διαβευτή ή τον. Καλά, Κυριάκο, δεν το συζητώ. <Τι> Χίλιε φορέ το μιστοφόρο. <Τι> από το μιστοφόρο των Γερμανών, καλύτερα τον μιστοφόρο <Τι> των πειρατών. <Τι> Πριτσαπίδουλα Γιώργος Ναι, εντάξει. Όλη η Νέα Δημοκρατία θα, κερνα, θα κυβερνάει. Ρε. Θα κυβερνήσει κι άλλο. Μα τι να κάνουμε αφού Νέα Δημοκρατία ψηφίζεται. Και αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτού που εφαρμόζουν τι πολιτικέ α... τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όχι κάτι διαφορετικό από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, ψηφίζεται. Τι να κάνω τώρα. 25 Α πω, τη χώρα τη χρέωσε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Ε, και τώρα ε, κυβερνάει το Πασόκ α, με άλλα ρούχα ε, με πολιτικές τη Νέα Δημοκρατία. Τι θε τώρα, μη βιάζεσαι. Όχι, γιατί δεν με βιάζομαι, δεν κατάλαβα. και θα κάτω σαν φόλη τη μέρα με σένα. Α, Και βγαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία και μιλάει. Γιατί να μιλάει ρε όλα η Νέα Δημοκρατία θα θα και τα κυβερνάει. Τα κυβερνήσουν Ας διάλο, να πάνε. Να πάνε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Άμα... Και οι άλλοι. Βάζει καρακούς είναι και και κάνει και το μάγκα. Ε μα πες, ταντε, Αγανακτισμένη σιριζέα. Θα σας βάλω σε βαζάκι κάποια ώρα. Δεν τακτικά. σοκολάτα ίων, ψηλά στο Θα <σπάγω>, <είμαι χειριζή>, <σπάγω> <Είσαι, Μαρή. σπάγω> Τι είσαι, Μαρή. Τι είσαι. Εγώ έχω κάνει στρατόπεδο, ρε, 8 μήνε. Καλά, <σπάγω> και εγώ έχω κάνει στρατόπεδο, <σπάγω> 12 μήνες. Τι να κάνουμε τώρα. <σπάγω> Αλλά δεν περηφανεύομαι να κάνω τον άντρα. Ακόρα δεν μπορώ να βλέπω τα παράξενα, ρε. Όλα παραμύθια, ρε, κι εσύ είσαι η δημόσιο γράφη. Όλα υδίες, σοβαρα λίγο. εγώ. Γεια σα, είναι η εκπομπή αυτή που ακούω τώρα εδώ στο ΕΣΡΕΛΕΦΕΜ. <σίλιο> ναι, ναι, η ίδια. Μάλιστα, λοιπόν, συγχαρητήρια. Μιτσοτάκη, Σιμίτη, Παπανδρόου, Καραμαλή, όλοι αυτοί. Τσίπρα, Του ψήφισε όλου? Πρέπει να μπουν στη φυλακή όλοι. <σίλιο> <σίλιο> <σίλιο> α, <καλώ. σίλιο> α, τί, α, καλά. Α, τι αγαλά, δεν, δεν συμφωνεί, Εσέ. Δεν συμφωνώ γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Τι θα μπει η δημοκρατία στη φυλακή, Όχι, διαφωνώ. <σίλιο> <σίλιο> αυτοί θέλαν τη δημοκρατία ή τη δικτατορία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, εσεί τι θα θέλατε. Εγώ σήμερα είμαι Και αντίζε και στη Γερμανία, είδα τη λέγοντα, μόνο δεν μα βάλει στην Ευρώπη μα κάνουμε σκουπίδια τη Ευρώπη. Εντάξει, απλά λίγο αυτά λίγο τα λένε και οι κασυδιαρέη δεν ξέρω αν συμφωνείται. Η χρυσαβήτητα. Να σου πω γιατί μου μιλάω για χρυσαβή και πάνω διάλλογέ. Έχω χρυσή κουνά του για κάμουν και φτίνω. Έτσι! Να πάνε στο διάλο όλη αυτοί που μα φέρουν εδώ μα φέρα. Δεν μα βάλει στην Ευρώπη! Απλά μα κάνουμε σκουπίδια τη Ευρώπη! Σκουπίδια mi miejsce podrómu και καλά από το 18 <Ρι> τη κουκ. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, είσαι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε και τη κλήση μα ηχογραφείτε. Καλά, με... χρειαζόταν να με ενημερώσετε γι' αυτό, <laughs> δεν το ήξερα. Α, ναι, για το τυπικό πρέπει να σα το πω, να το γνωρίζετε. Ε, να σα το πω κι εγώ, να σα ενημερώσω ότι η κλήση μα ηχογραφείτε. Ωραία. Καλούμε για να κάνουμε μία πρόταση για το σταθερό τηλέφωνο από τον ΝΕ. Τέλεια. Μιλά... Λέ, πείτε Ωραία. Τώρα σε ποια εταιρεία ανήκει. Ανήκει στη. Ωραία, έχετε και ίντερνετ. Έχω, ε, δεν θα έχω. Πολύ ωραία. Το κινητό σα είναι κάποιο ε, καρτοσυμβόλιο, είναι συμβόλιο, ανοίξει εμά την. Δεν ε? Ε, ανοίξει εσά, στην ιδιαίτερη τα Ωραία, πολύ <συμβόλιο> ωραία. Οπότε αρχικά για το σταθερό σα, ένα πρόγραμμα το οποίο θα σα δίνει απεριόριστο ίντερνετ, σταθερό και χωρί αποσυνδέσει, έω 24 Mbps ταχύτητα, και μάλιστα δωρεάν και απεριόριστα θα το χρησιμοποιείτε και εκτό σπιτιού, σε πάνω από 300.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε τάμπλετ, λάπτοπ και σε κινητό τηλέφωνο, 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά και η τελική τιμή είναι τα 22 ευρώ και 12 λεπτά. Πώς σας ακούγεται αρχικά αυτό για το σταθερό. Τι είπατε ότι έχει μέσα αυτό. Έχει και ίντερνετ. Πόσο μεγάλο ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι έως 24 Mbps αυτό το πρόγραμμα που σας λέω τώρα. Ναι. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά. Δεν έχει, έχει πιο πολύ ίντερνετ αυτό το αναβαθμισμένο που λέγεται, πώς λέγεται το 30 κάτι. Δεν Το πρόγραμμα με τις ίδιες παροχές, αλλά με έω 30 Mbps ταχύτητα στο ίντερνετ, με VDSL δηλαδή ταχύτητα, ναι. είναι στα 29 ευρώ και 29 λεπτά. Να κάνω μια ερώτηση, είναι είναι ερώ. επειδή πρόσφατα εγώ έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα. Δεν σας άκουσα. Επειδή πρόσφατα έφυγα από την εταιρεία σας, εγώ γιατί πλήρωνα 40 ευρώ για τα ίδια πράγματα που μου λέτε τώρα με 29, Έχω κερδίσει χθε δύο προσκλήσεις που πάνε για το θέατρο ε, Βράχων. Βλάχων. Το θέατρο Βλάχων. Πού είναι αυτό; Ε, πού να είναι, στην Αθήνα, πού είναι οι περισσότεροι περισσότερη Τυχαία, προχτέ τη συνέντευξη των αδερφών Ατετοκούμπο. Τα λέω, δεν ξέρω να το λέω καλά το όνομα, δεν παρακαλουστώ πολύ τη φάση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά τα μουλπά να ραμούν του ρατσιστο εθνικό γα το μ τη μάνα του ότι μακάρι να είχαμε κι άλλα ελληνόπουλα σαν καυτά, παιδιά. Ναι, αλλά δεν είναι άριοι, κύριε. Τι να κάνουμε, είναι μαύροι. <Τι> είναι αράπηδε. <Τι> στο σκοτάδι φαίνονται μόνο δόντια. <Τι>, Τι να κάνουμε, Ω, <Ο>, ρατσιστικό, ρατσιστικό <Τι> ή δεν καταλαβαίνω να μπουν σε ριζέ και θα το πούνε και αυτό ρατσιστικό. <Τι> είναι μαύροι, <Τι> δεν είναι άριοι που στην Ελλάδα καταβάλλουν. Αsí. Αν έχεις να δεις ένα ανήلنا και να πεις, να ένα παράδειγμα Άριας Φιλής. Βλέπεις τον Γασιδιάρ και λες ένας Άριος. Ο Μιχαλολιάκος θυιστός. δηλαδή μα... Αυτό είναι κάτι που μπορεί να τον κάνει, άριο, If you're black or white huh? Said, You're thinking been being my brother It don't matter if you're black or white Να σου πω την Πέμπτη, εγώ κατουρίστηκα με εκείνα που έβαλε. Αν είναι εγώ να αλλάζω βιβλίνο και βρακή κάθε φορά που λε τέτοια, να μου πει τι θα κάνω. Τι μωρή, τι πράγμα. Κατουρίστηκα από αυτά που μου έλεγε όλα την Πέμπτη και δεν μπόρεσα να σου πω. Ήταν το πιο ωραίο που είχα ακούσει από σένα. Διαλύθηκα, σε ευχαριστώ. Ποιο μωρή? Που μιλούσε η Δόμνα Σταβίου και τραγούδα και μωρέ. Ωραία και. Ήταν τόσο καλό, τόσο πετυχημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ω, ε, ήταν πετυχημένο θα μα πει. Δεν σου λέω με τη Δόμνα, δεν μπορώ να τα πω αυτά. Είμαι μεγάλη και ντρέ που με θα παγκούν τα γκόνια. Α, η Μαρή, γιατί τα γκόνια δεν τα ξέρουν, νομίζεις, δεν βρεις, ναι. Άντε, πολλά φιλιά. Πώ θα καταφέρει. Αλλά θέλω να σου πω κάθε φορά. Πώ με φέρνει έτσι βόλτα να πούμε και με δουλεύει. Αφού σου αρέσει. Να σου πω, ρε φιλάραγη. όταν ο εργαζόμενο θέλει να εκβιάσει μια κατάσταση, πότε το κάνει όταν ο εργοδότης τον έχει ανάγκη. Σωστά. Όταν ο εργοδότης έχει ανάγκη ο εργαζόμενο, τον εκμεταλλεύεται. θα πρέπει να είχαν φροντίσει αυτοί που έχουν αυτού του εργαζόμενου να μην υπάρχουν οι συνθήκε για να μπορεί ο εργαζόμενο να απεργήσει και όλα αυτά που τα παρελκόμενα. Μήπω ο βασικό στόχο είναι η απαξίωση τη όλη δουλειά για να πάει προς ιδιότητες ή διακομιδή. Γιατί βγαίνουν και λένε διάφορες μαλαίκες ξέρω εγώ τι τώρα. Αποκλείεται, έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Καλά. Γιατί Σε... έκανε αυτή την παύση, Τι σήμαινε αυτή η παύση, Δεν μ' άρεσε. Όπα, γιατί μου είπε αριστερή κυβέρνηση. <σοπό> και τι το σκέφτεσαι. <σοπό> όχι, τι να <με> σκεφτώ, Όχι. <σοπό> Ότι θα σκεφτεί ο αριστερό τώρα να κάνει όλο αυτό για να πρημοδοτήσει την ιδιωτική εταιρεία. Ε, ε, ε. Κάπου ήρεμα, έτσι. Μα, κάπου μά, ήρεμα. Μά, <σοπό> ήρεμα. Έχουμε και κάποιε ιδέε που πιστεύουν. Μα λέω, ε. Όπω εδώ καθαρίσανε το πάρκο Τρίτσι, φτιάξανε λίμνε, ιστορίε, Γεράγες για τρενάκια, ιστορίες Κάτι κάτι κιόσκια και τα έχουν παρατήσει τώρα. Τι που γίνεται και ένα φεστιβάλ μια φορά το χρόνο, εκεί. Και όλα αυτά για, για το... να μείνει ζωντανό, είναι γιατί αλλιώ free and okay. the χωματερή okay. θα ήταν. <σχερή> πε στον καλαμούκι, το διάστημα του μάρανε, πε. Το διάστημα. Άκουγα, αδίσλεβεντη, η Τουρκία είναι 70 εκατομμύρια. Μπορεί η σύνταξη να είναι 200 ευρώ, αλλά η Ευρώπη που είναι 300 εκατομμύρια πληρώνει πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Να αυτά τα καλά... στοιχεία πάντα που είναι πολύ συγκεκριμένα, τρελαίνομαι. Με... Με... Τρελαίνομαι με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Μα τι διάλογο, ολοκόσμιο... την εγκύκλιο των ταξί, σα μοιράζουνε μισό Να μα πει ο Λεβέντη Πόσο κάνει το ψωμί στην Τουρκία Πόσο κάνει το γάλα Πόσο κάνει τα καύσιμα Πού είναι το μίλο σήμερα Πού είναι το μήλο σήμερα Πού είναι η ντομάτα σήμερα Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα Πού είναι και η ντομάτα και το ροδάκινο και το ακτινίδιο και το φαγκρί Υπάρχει πράγματι Το φαγκρί και το φαγκρί Λοιπόν να μα κάνει σύγκριση ο καραγκιόζη Πρόσχε μιλέ το... μεγάλε κουβέντε Θα το ψηφίσει αύριο μεθαύριο Σταμάτα Είμαι μεταξύ ζωή και τσίπρα Το λέω καθαρά nie ma kan Nikt.